Φιλαράγκι μου, καλό! Κάτσε να χαμηλώσω του κουνούμαλους! κάτσε να χαμηλώσω του κουνούμαλου γάμου. Τον αντίθετο μου, γιατί τα έχω πάρει στην κράδα, φίλε. Πού είσαι εσύ, Καλε? Κάθε τόσο έχω και Έχω όλου να θάψω ακόμα. Αλλά θέλω να πω ότι. Γιατί πήρα τηλέφωνο. Ακούω από το πρωί έγκριτους δημοσιογράφου να πούμε και. Καταρχά είναι πλεονασμό αυτό. Οι Εξετάσεις, ξέρω εγώ και για αυτού που απεργούν και θα εμποδίσουν τι εξετάσει και όλε αυτέ που παπαριέ. Να κάνω εγώ μια ερώτηση έτσι του αφελού. Γιατί, παραδείγματο χάρη, καλή την πίστη το Υπουργείο δεν λέει ότι ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση. Α ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, αφού τελειώσουν οι εξετάσει και α το συζητήσουμε, να μπορεί και ο κόσμο να κάνει απεργία. Και το βάζει εκβιαστικά αυτή την περίοδο. Είμαι λίγο μαλλίκα. Πολύ μαλίκα. Και τα σκέφτομαι όλα αυτά, αρε Δεν το συζητήσουμε αυτό, μαλίκα έτσι κι αλλιώς, Και να τα Πουτσουλά μου να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά, α πούμε, εμεί οι Sixth Plus, ειλικρινά ντρεπόμαστε για το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μα, αδερφέ. Γιατί μα πιάσανε κορόιτο και δεν πέναμε χαμπάρι τι ετοιμάζανε. Ειλικρινά, α πούμε, έχω απογοητευτεί, δεν ξέρω, αυτή η γενιά τι μπορεί να κάνει πλέον. Έτσι, πώ την έχουν εγκλωβίσει με μισθού των 300, 400 και 500 ευρώ. Και πώ θα βγει να διεκδικήσει με όλου αυτού του εκβιασμού που βγαίνουν από πίσω, ρε <χαι> Ο Μακαρίτης ο Χάρη Κλείν είχε πει ότι η Ελλάδα είναι λέει μοναδική χώρα στην Αφρική με λευκούς. Κατοίκου. Τελικά, παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική Αφρικανική χώρα στον κόσμο με λεφού κατήκου. Το λέω αυτό γιατί 80 χρόνια τώρα στην Ελλάδα κάνουν κομμάτι τρει οικογένειε. Αυτό το θεωρώ μεγάλη προσβολή για μένα. Ανά τα ζώα που έλεγε και ο Λευέντη, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Δεν ξέρω πότε θα ξυπνήσουν. Και μου λες, να σε ερωτήσω για κάτι πότε θα ξεκινήσει σε καμία τηλεόραση. Θα δούμε, τα συζητάμε τώρα αυτά. Θα Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το δούμε γι' αυτό. <laughs> Γιατί και να ξεκινήσουμε δεν ξέρεις πότε θα τελειώσουμε Μπορεί να πούμε τη μια εβδομάδα καλησπέρα Την άλλη καληνύχτα Σε γαιρετώ φίλε από ζώλη Γεια Καλησπέρα. Παρακαλώ. Πήρα να, δώσω, να στείλω περαστικά σε δύο πολύ αγαπημένου ανθρώπου που είχαν κολλήσει κορονοϊό και ήταν στο νοσοκομείο και βγήκανε. Στήλε. Στην Εροφίλη και στον Νίκο. Τους, επειδή ακούνε την εκπομπή, γι' αυτό το στέλνω μέσα σε εσά. Περαστικά από Τώρα πήγανε, έχουν φτάσει. Εμεί δεν είμαστε τώρα σαν τα κουρία του κόλλου. Αυτά μα πάει άμεσα. <laughs> ούτε <laughs> καθίστε ούτε τίποτα. Κανεί <laughs> όχι. Άμεσα, άμεσα. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν να μην ξέρει η Αποστολή ότι το άρμπουμ του Χατζηδάκη είναι το χαμόγελο τη Τζοκόντα με S τελικό. Α το βλάχω, τι είπε της Τζοκόντα. Ναι, ναι, και δύο φορέ. Εσύ, κάτω παρατηρήσε, παρακαλώ. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν τα παίρνει το παιδί. Ε. Δεν τα παίρνει. Α, δεν... ε, εσύ βοηθά πάντω. Λέει στι μία η ώρα, φαντάζομαι, για να πει τη μία. Λέει α πούμε τη Ελένη Μενεγάκη. Κατάλαβε έτσι την πρόσφαση. Κατάλαβε. Κατάλαβα, οπότε άσο πει το πίσω, ποτέ να το πέραψουμε. Δηλαδή πήγε να το διορθώσει ας πούμε, για το τι λένε η συνέχεια ότι άμα είναι επώνυμο, α πούμε, δεν μπαίνεσμα στο τέλο. Και σου λες. λέει επόμενο, οπότε α το φτιάξω είναι Γεωργέ, η γιοίνει Τζοκοντά. Γιωριέ η, η Τζοκότητα και είπε να μπει στη Τζοκοντά. και το γράψουμε. Κατάλαβε. <laughs> κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό. Η γνωστή, με τα σοκολατάκια, δεν είναι άλλοι. Αίτο που είναι στη φωτογραφία πάνω, Γιωριέ. Μια γελάνια δεν γελάει και που δεν το καταλαβαίνει. Αυτή είναι η περίεργη, Ναι, ναι, ναι. Αυτή που έχει τα δικά τη. Αυτή που ναι, η εγώ με τα δικά τη που λέγαμε. Αυτό. Λοιπόν, παλέτσα εξαιρετικά, παιδιά, συνεχίστε.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 Καλησπέρα. φέρα. Και κάνει βραδιά. Δετί σχεδομίζω πολύ ιδιαίτερον άνθρωπο. Ε, με έχει εγναιτυπωθειά γενικό. Είμαι, είμαι ισχύει. Ναι. Και εγώ με εντυπωσιάζω και με γοητεύω συνάμα. Ε, ωστόσο, δεν δίναμε. Μάνα μου δεν δίναμε. Εντάξει, εντάξει. Εγώ... Έχω, έχω αποκλειστικότητα με το Ανίτα Κίτα. Οπότε μόνο μέσω τη εκπομπή εκείνη θα μπορούσα να κάνουμε γνωριμία. Ανίτα <Το> Κίτα Ε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ε, το στέβαμε. Εγώ ήθελα να εξετάσω το σταθμό μου. Να σου πω για το συριζέο που σέπαν έχετε. Αμμيمون μα έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν το Μα έβγαλε και... και... κιόλα. Και μέσα αυτή τη μνημόνια. Αυτό και... που μα έβαλε, μα έβγαλε, μάθις... ήρωα. Μάθις... Μάθις... Όχι, μπράβο, μάθις... το κιόλα. Μπράβο, όχι, μπράβο, στον Αλέξη, κρίμα για την τότε. Και γενικά για πολλέ κόσμο που έχει αποθέσει τη στιγμή πάλι τη τελία του στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε τι αντιεργατικά πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι μπορεί να είχε μια ησυχή η οποία να ήταν λίγο καλύτερη από το παρόν καθεστώ και επειδή μπορεί να στην καταστολή να μην ήταν τόσο αχυμι και σε καταλήψει είχαν μπει και διώξει αναρχικόνη τη ΣΥΡΙΖΑ και στη Και μια χαρά στα συμβολογραφία είχαν εμπί στου πληστιάσμού. Μια χαρά είχαν στελεί του μπατσούλιδε. Ακριβώ και το χειρότερο καθεμέ που είχε κάνει ήταν το καταπώσε πληρώσει την αριστερά.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 Ε, δεν μπορώ, τώρα έχω και πολύ τρίχα, έχω ξηρεθεί. Όχι ένα μωρέ, το παιδί ένα... που δουλεύει, αφού είσαι κολοβαράς, τι είσαι, πολιτικός, μηχανικός. Κάσε, ρε, φίλε, στην Ισπανία τρεις κάθονται και να δουλεύει, έτσι νομίζω, όμως τι να κάνω εγώ, να το πάω... Να Ωραία. Το πάω παράδοση άσε θα... τους τρεις, τον θα... ένα θα... θέλω, τον έναν. Εντάξει, τον βγάλω μετά. Ωπα, ωπα, όπα!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 Λοιπόν, πάω να σου βγάλω το φίλο φωτογραφία θα σου στείλω με email. Το ταρθανί το ξέρεις την έτσι? Όχι, για πες. Έλα τώρα. Α, αυτό που πάει πέρα δόθε από κάτω. Αυτό. Κατάλαβα. Κυρίως όταν είσαι αξήριστος. Να αυτό το επονοούμενο. Μα να σου βγάλω το αγόρι φωτογραφία. Περιμένω, γεια.